Γεια σας. Γεια, γεια, σας. σας και γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ξανά μαζί. Ξανά μαζί. Θα πάμε έτσι, λίγο λόγω ατυχημάτων και γενικοτέρων καταστάσεων. Μέχρι να συνέλθουμε για Ο τα Ο Θα yeah. είναι κάθε μέρα πέμπτη. Θα είναι κάθε μέρα πέμπτη. Αύριο είναι πέμπτη έτσι και αλλιώς. Τις Έτσι και αλλιώς Χριστούγεννα έρχονται. Ε, γίνονται διάφορα. Υπάρχει πάλι... Ε, δεν είναι μόνο καιρός καλοκαιρινός. Είναι και... Η διάθεση. Όχι, ιουλιο Θυμάσαι τότε που μα απειλούσε ο σώη θα μα πετάξει έξω. Μα πετάνε πάλι έξω. Το ξανάρχισε πάλι. Η Στάνα. Εκλογέ. Πάλι. Ε, θα έρθω, έχει να μα πετάξει φά. ή να μα πετάξει. Θα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώ. 36 θα πάρει. Ναι, ναι, γιατί. Να πάει. Ω, μη ναι, γιατί. Να Μην σου πω και παραπάνω. Γιατί να μου πάρει. Ποιο θα ξεφρονεί σε αυτή την εποχή. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα, ότι θα υπάρχει λαό που θα πει εικόνο γάλλη κοροϊδέ δεν υπάρχει τέτοιο. Οπότε γιατί να μην κάνει εκλογέ του. Δεν υπάρχει άλλη λίστη στι μιλή αυτό.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 Ναι. Αυτέ είναι Έχει ναι. ένα δίκιο. Μα είπε γιατί στάμνα ο άλλο. Και ε, υπάρχει μια συζήτηση γιατί την παρακολουθώ επισταμμένο από χθε το βράδυ. Επισταμμένο. Μπράβο, ρε, αποστόλια αυτά τα χιούμορ πόσο μου έχουν λείψει. <στάμι> <στάμι> <στάμι> ότι αν αυτή η παροιμία ότι όσο, όσο πιο πολλέ φορέ πάει η γλάστρα στην. Κάπω το λένε, θα σπάσει αν πηγαίνει στη Βρύση. <στάμινε> αν είναι γερμανική, η στάμνα, ναι, ναι, όλα αυτά. Γιατί και η γλάστρα, μα πα δεν θα σπάσει. Θα σπάσει, α πούμε. Η σελίδα με τη Ελ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 Μου το που θα ακούγει τη λέξη Grexit, πανικός στα κανάλια, πανικός στους αναλυτές πανικός στον κόσμο, πανικός παντού. Ναι. Βρίσκει και τα κάνει ο κύριο Σόιμπλε. Όχι με Εδώ είμαστε. Εμεί δεν τα κάνει όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Όχι. Ε, ναι. Θέμα ναι. Να ξέρεις Θέλω να ξέρει ότι. Εντάξει όλα. Εντάξει. Τα μέτρα, οι φόροι και αυτά που έρχονται και αυτά.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 Εμεί ακούσαμε ήταν... το τον Τσίπρα. δεν το Μα αυτά τα κανάλια δεν τον δείχνουν πολύ. Πρόβλημα. πρόβλημα. Συνδεθήκαμε καλά. Γιατί τον έχει ακόμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν Τσίπρα γεβαλιά. θέλουμε. Θέλουμε, ναι, τσίπρα. θέλουμε κι άλλο Τσίπρα. Λive. Μα αρέσει τσίπρα ο Τσίπρα, γιατί τριμερί. γίνεται αυτή τη μέρα. Ξέρετε, έχει έρθει ο Αιγύπτιο εδώ και ο Κύπριο. Και κάνουν τώρα δηλώσει και οι τρει πάνω εκεί στα πόντιου. Στ, και λένε. Για την αντιμετώπιση τη μεγάλη αυτή προσφυγική κρίση που βιώνουμε.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 των θαλασσίων ζωνών, των θαλασσίων ζωνών μα όπου αυτό είναι δυνατόν και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και βεβαίως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνεργασία... Ωραία. Πότε δεν φτάνει, πότε δεν φτάνει. Έτσι όχι, όχι, όχι, ναι, εντάξει, σώσαμε την Ελλάδα, τώρα σώζουμε και την Αίγυπτο και την Κύπρο μαζί και οι τρεις μαζί θα σωθούμε με τα πετρέλα, το ζόρ και το...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 δεν τα έλεγε θέματα. πριν ότι θα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσει την Ευρώπη τον κόσμο ναι, τα λίγη εδώ ευλογίας, έχουμε ξεκινήσει λίγο από πιο κάτω φανάζομαι... ο κόσμο δεν είναι από το τρίτο κόσμο θα έχει όχι η... κόσμος ναι. η κυρίως Ευρώπη είναι από εμάς και πάνω, εμείς είμαστε στην άκρη αν θυμάσεις δηλαδή ναι, είμαστε ναι, στο όριο του γκρεμού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 Σας ψηλοβλέπουμε και στο facebook επειδή έρχονται Χριστούγεννα και όλοι βάζουν αξινινιάτικο τραγούδι Θα και όπου... πουλήσουμε. Ε? 22 μέρες για τέλη κυκλοφορίας πόσο έχουμε σήμερα. Δεν θυμάμαι πόσο Α, έχουμε 22, 9. 22 μέρες. 22, ναι. 22, ναι. 22 ναι. Ναι. είναι οσο είναι μπας περιπτώσει. Όχι έτσι για να μετά τον Τζίπρα και όλε και τα πετρέλαια που θα έρθουν και θα γίνουν όλοι Πετρέφι. σε ήχιδες σαν τις ταινίες, τις ελληνικές. Ε, Βλαχοπούλου, Βουτσάς κλπ. Ή σαν τα μαύρα πουλιά που ξεβράζει η θάλασσα ή μολυσμένη. Κορμοράνη. Λιγοστημένο ήταν, αλλά έκανε τη δουλειά του αυτό Είτες. τότε. Στα πρώιμα χρόνια της τηλεοπτικής απάτης, σε παγκόσμιο επίπεδο τότε Είτε. το CNN, που ήταν πολύ έγκυρο, πρέπει να πούμε, ήταν πολύ έγκυρο το Όπως CNN. Όπως όλα. Όπως όλα. Παρ' αυτά έτσι κάτι χριστουγεννιάτικο, χαλαρό και πιο έτσι, ήρεμο.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 While people sing songs of the year, Christmas is here While the reveal is down, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas Merry, merry, merry, merry, merry Christmas yeah, Here, living while people sing songs of the year, Christmas is here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 Ε, αν δουν κάτι καλό μπορούν να αρχίσουν να ανοίγονται. Αυτή όμω η κατηγορία είναι πολύ μικρή. Δηλαδή η ψυχολογία δεν χαλάει όταν έχει 3,5 το μήνα, όταν παίρνει. Εννοείται. Αυτό είναι θέμα οικονομία. Α το, Δε... το κανάλι χαλάει. Ναι, με αυτός, ο, ο... μια χαρά δουλειά τα κανάλια. Όπω και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί που πάντα μιλούν για την ψυχολογία αναφέρεται σε αυτού που έχουν mm. παραπάνω από 350 εννοείται και δεν τα χαλάνε ή τα κρύβουν για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Άρα αναφέρεται και μια μικρή ε, πλειοψη... μειοψηφία. Συμπολιτών μα. Αλλά δεν καταλαβαίνει και μάλιστα το λέει και με ένα ύφο. Προφανώ ο Τσίπρα πριν 6 μήνε έμαθε ότι η ψυχολογία έχει να κάνει με την οικονομία. Και το λέει με ύφο, ξέρετε, ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογία. Αυτό που, που λένε. Αυτό που κάνει τεχνία έχει τελειώσει ο άνθρωπο. Πού να ξέρει. Ναι. Mm. Αυτά, πρωθυπουργό, <laughs> αυτά που πιάνει την εκεί στι ε, συσκέψει που ακούει τον τσακαλό τσακαλώτο όπω τον ακούει, το βαρουφάκι παλιότερα. Θα μου πει και να θέλει να προχωρήσει ε, αυτό ε, πάρες... ο οικονομία, που δεν είναι. Είναι ψυχολογία το οικονομία, ξέρει. Δεν μιλάει έτσι, εντάξει.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 Που ε. παριστάνουν ότι αυτοί μοιράζουν και αποφασίζουν. Μάλιστα. Ε, να το δούμε το εργάκι. Ναι, το είδαμε, γι' αυτό ακούσαμε λίγο. Δεν είναι, ήταν χαρά μα. Χαρά μα και. Να συνδεθούμε με τον Άραβα, μιλάει τώρα, με τον Αιγύπτιο. Ε. <laughs> όχι, θα... δεν θέλουμε λίγο. Όχι, όχι, όχι δεν χρειάζεται. Εντάξει. Θα μεταφράσω εγώ. Με το Σύση. Είμαι σίγουρο ότι θα έχει μεταφραστεί η ΕΡΤ. Τον Μπριγκίπσα. Τι είναι αυτό <laughs> ο Μπριγκίπσα. <laughs> ο, ο, ο Αλ. Ο Αλ Σύση. Καμία σχέση. Αλ Σύση. Λοιπόν, ακούστηκαν ευρωμοκουβέντε στον αέρα.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 ή έγιναν αυτά που θα ακούσετε τώρα. Σε συνάντηση που βρεθήκαμε τυχαία στην Κομμοντόρο, μου είπε ο κύριο Φλαμπουράτη, μου είπε ότι, και μάλιστα έξω από την τουαλέτα, ότι επιθυμία του πρόεδρου είναι να μπείτε δεύτερο και να ηγηθεί ο κύριο Μπαλτέ. Εδώ ο κύριο Βίτσα μου λέει θέλει τον κύριο Σπίρτζη να ηγηθεί της πρώτη θέσης. Εγώ του είπα μια χιδέα φράση που λέμε από τον Πίρκο και του λέω σε καμία περίπτωση. Μου λέει ο κύριο πρόεδρο δικαιούται αυτό. Του λέω σε καμία περίπτωση. Την επομένη μέρα. Την επόμενη μέρα, όταν του είπα, Άντε, άντε, αγαπητή, λοιπόν, λοιπόν, του είπα, Δεν μπορώ, δε, δε, δε, με συγχωρούν οι τηλεθεατέ σα. Είπε στο φλαμπουράρι έτσι. Όπω λένε αυτοί στον πύργο, βέβαια. Εντάξει, στον πύργο λέγεται. Γιατί όχι, θα... γιατί... <laughs> όχι πουθενά, <θέρω>, εγώ δεν την <laughs> έχω ξανακούσει. Είπαμε στον πύργο. Ε, καλά, έχει γεμίσει καλαματιανούς και πελοποννήσους η χώρα. Εντάξει, αυτή τη φράση, ειδικά σε κυβερνητικό, δεν την πολύ ακούω. Μα έτσι διαδόθηκε όμω. Τέτοια ευχή. Ε, ο άλλο και... έκανε με το κεφάλι του, δεν θυμάσαι Ο Σαμαρά. Ναι, ναι. Ε, αυτό ικανοποίησε ο Σαμαρά. Το, το, ε, ναι, το ναι, είχαμε καταλάβει και από την κυβερνητική του θητεία. Ετούτη εδώ ένα τον άλλον. Έ, Στο έτσι, συντροφικά να... όμω. Συντροφικά, συντροφικά. Ναι, συντροφικά. Ναι, ναι, τι μα το είπε. Ναι. Ε? Μπορεί ο Φλαμπουρά τώρα, έχει χρόνο για αυτά. Είπε πλέον πληθυντικό. Αδειάζει από του καφέδε. Είπε νικό. Φύτε, δεν είπε. Μπορεί, μπορεί. είναι όλοι μαζί. Ευγενείς. Ευγενείς. Ναι, ναι. Το θετικό Σεβγέννητο, τον και τον είναι μεγαλύτερο. Ναι. Σα παρακαλώ πολύ, άντε. Τραβάτε, <laughs> κύριε Τραβουράρη. Δηλαδή, σαλτάτε. με βγάλετε από τη θέση του ψηφοδελτίου. Ωραία είναι αυτά τα συντροφικά. Όχι, ναι, μα αρέσει αρέσουν. Και πρέπει προ τα έξω. Και ξέρει τι, πολιτική αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, για ιδέε, αυτό έχει μια αξία. Ναι. Για ιδέε γίνονται όλα αυτά. Έχει την ιδέα σου, την ιδέα μου. Παλεύουμε ποιος, ποια ιδέα θα νικήσει, με επιχειρήματα κυρίω. Με πασοκικό ύφο. Εννοεί. Μα είναι. Uh, ΣΥΡΙΖΑ, πασοκ. Με, με ποιο ύφο Ο, θα ή φλαμπουράς. ο, φλαμπουράς είναι ο από Μητρόπουλο δεν ξέρω. ο Φλαμπουράρη. Ο Φλαμπουράρη είναι Ο χειρότερο από Ο Μητρόπουλο έχει προσφέρει και στον τόπο κάποιες αναλύσεις για το συνταξιοδοτικό, για το ασφαλιστικό. Τα ξέρει, τα θέματα, βγαίνει, διαφώτιζε και διαφωτίζει. Ο τι έχει προσφέρει. Ο το ΣΥΡΙΖΑ ήτανε ναι και ε, τι μου τα λες όλα αυτά για καλά Ήτανε και εσωτερικού Αρνητικά μου ακούγονται όλα αυτά Α. Πάρα πολύ αρνητικά, ό,τι πιο αρνητικό έχω ακούσει ε, Αυτά, τα πολύ ωραία Το βράδυ εκεί στο Μέγκα ε, Αφού ακούστηκε η Στάμνα Του Σόιμπλε Βγήκε να κάνει παρέμβαση Καλοδεχούμενη αυτή τη φορά Δεν, αφήσαν, δεν ναι. την κόψανε Α, δεν την κόψαν. Η Γεροβασίλη Μιλάμε για τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος εμέσως πλην σαφέστατα επαναφέρει τον κίνδυνο του Brexit και μάλιστα με πολύ, αν θέλετε, βουκολικό έστω τρόπο, πάντως τον επαναφέρει και ταυτόχρονα σας λέει ότι είναι και δική σας ευθύνη, διότι εσείς ταυτέτε που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά τη στάμνα στην πηγή το σχόλιο σας γι' αυτό ποιο είναι? Ε, βουκολικό. <χω> <χω> Η Αστέρο. Μόλι ακούσαμε την Αστέρο Γερο Βασίλη. Βουκολάρα. Τι θα πει βουκολικό? Ε, βουκολικό. Τι θα πει βουκολικό. Τι είναι βουκολικό σχόλιο για τον Σόιμπλε. <laughs> δηλαδή ο μεταφραστή, επειδή ενημερώνονται για τι αντιδράσει, δεν είναι μια τυχαία βουλευτή, είναι εκπρόσωπο τη κυβέρνηση. Θα πει σήμερα το πρωί που ξύπνησε ο Σόιμπλε, χθε το βράδυ, ξέρει τι είπε η εκπρόσωπο η Γερο Βασίλη. Απα. Έκανε ένα βουκολικό, βουκολικό σχόλιο. Ότι τι, τι είναι καλό, κακό το βουκολικό. Αυτό ήταν στο σχόλιο. Ε, δεν είναι καλό το βουκολικό, τώρα είναι καλό το βουκολικό. Είναι, κακό, είναι ε? πιο brutal. Α, ναι. Δηλαδή σκέφτησε τώρα. Έκανε ένα βουκολικό. Αν πώς... αμπελστά σου, έχω Μίγδαλα. Στην εχομίγδαλα... Ήπειρο πάντως επειδή ταιριάτει και με το βουκολικό, όπω μου στέλνει εδώ σύντροφο από την Ηλιούπολη του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφο. Α, νόμιζε ο σύντροφο. Ναι, είναι και από α, εκεί. Α, και υπηρότης. Και μου λέει, εμεί στην Ήπειρο λέμε ΣΥΡΕ ΑΜΗΣ. ΡΕ. Α. Το. το, το είναι στα υπηρότητα. Δεν το λένε όπως τον πύργο. Κατάλαβε, το λένε διαφορετικά. Α, Δεν είναι... Και ένα γάμα βάλτε. Α, ναι. Για να γίνει όλο. Πλήρε. Ναι, λοιπόν, άμυζαν ναι. είναι αυτοί που έχουν τα, τα μπουκλά και τα ζουρά με το τέτοιο. Όχι. Δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν δε σε πιάνω. Οι μάρτυρε. Μάρτυρε, ναι. ναι, ναι. Δε ξέρω δεν, έχεις ξέρω. Και δεν ξέρω ότι λένε. Έχει και εσύ τραυματικά παιδικά χρόνια. <laughs> Έχει τραυματικά παιδικά χρόνια. <laughs> έχουν μπει όλα στο μπλέντερ και βγαίνουν με την πρώτη ευκαιρία. Πώ πέρασε τα σύνορα, φίλο, από την Υπηρώ. Όχι, η Μέννη Φιλιούπολη μένει χρόνια. Μπορώ να το βεβαιώσω. Το ξέρω από τα μικράτα μα. Οπότε είναι ντόπιο. Αν και αν είναι σε Ακόμα και, α, και σιριζαίους σιριζαίους Αφού είναι στην Λούπολη. Mm -hmm. ναι, για να καταλάβει. Να μετατρέψουμε, Υπάρχουν, υπάρχουν καλοί Σιριζέοι, λίγοι όμως και καλοί. Δηλαδή, Λούπολη. αν έρθουμε εμεί νέοι τώρα δημότε εκεί, γινόμαστε καλοί αυτοπαραγωγούμενοι. Νομίζω έχουμε κλείσει τα σύνορα και εμεί. <laughs> <κλείσει τα σύνορα. laughs> Σηκώσαμε φράχτε. Το κάνει όλη η Ευρώπη. Γιατί δεν το κάνουμε. Και εμείς εμείς στη Λαμία το κάνουμε δεν το λέμε Άλλη η Λιουπολίτησα η ΣΥΡΙΖΑ Αλλά δεν είναι τώρα γιατί τον βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ Από ότι μπορώ να καταλάβω Εμείς στη Λαμία το κάνουμε δεν το λέμε Αυτά τα ωραία γιατί... Εμείς στη ΛΙΠΣΟ ναι... λέμε I miss τσαπέρα πέτρες Ναι Εντάξει, δεν ξέρω τώρα για τι Πέτρε έχει ερευνηθεί. Τσαπέρο, <laughs> γιατί είναι, είναι η ερώτηση. <laughs> Τσαπέρο τσπέτρε. Λογικό είναι. Τσαπέρο τσπέτρε. Ναι. Α, ναι, έτσι ναι. λέτε στην Εδιψό. Εκεί, έτσι λένε. Ωχ, oh, μάλιστα, ναι. ωραία. Λοιπόν, ναι. ναι. ευχάριστο είναι αυτό γιατί. Να, να ξέρουμε, να ξέρουμε εσύ ω όλη Δηλαδή, δεν είναι στον πύργο, λένε έτσι, αλλού είναι αλλιώ. Ναι, ναι, ναι. Το να καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν. Τέλο πάντων. Όχι, έχουμε διαφημίσει ή θε να βάλουμε το τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι θε. Είναι, βάλτο να παίζει γιατί έχει πολλά τούμπανα στην αρχή και δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι. Τούμπανα, τι θα παίξει. Άκου. Eagles of Death Metal. Μα περίπου. Το, ποιο είναι, το, είναι. το, είναι. το, το Doors Το Αυτό τώρα θα κρατάει ένα λεπτό που ακούσε εδώ η μονοτονία. Α, ναι. Γιατί δεν πάει ονούσε ποιο είναι, Όχι. αλλά είναι από αυτά Break που τα on the other side, δεν είναι; Τι είναι όλα αυτά. Τον δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Dors, yeah, Τι είναι αυτά. Χιώτης είναι. Μάμπο. Τι, όχι, το άλλο. Ah. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σιγά σιγά προς τις διαφημίσεις.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 Να αλλάξουμε την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Να συμφωνήσουμε ότι η χώρα πρέπει να ζει χωρί δανεικά. Να συμφωνήσουμε. Και στι... να μεσολαβήσετε, δηλαδή στη Μέρκελ, αυτό μα λέτε. Βεβαίω. Λοιπόν, ο Λεβέντη είναι αυτό. Γιατί δεν κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα. Όχι, είχε ναι, δύο ναι. μήνε. Αν κάνει δύο τηλεφωνήματα, θα μα βγάλει απέξω. Το, το ζούμε αυτό. Αυτέ οι μέρε το ζούμε. Έτσι. Εδώ και κανένα δίμηνο. Ε, ακούμε όλοι το Λεβέντη, σοβαρά. Τι θα πει. Και το, εδώ τον ακούσαμε να λέει θα αν μπει στην κυβέρνηση και αν γίνει και αν και αν θα πάρει το τζίπρα και θα πάνε μαζί.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 Ναι. Έτσι κι αλλιώ που θα δώσουν θα είναι τέτοια. Πρώτον, δεύτερον, η ναι. ίδια συμπεριφορά θα έχει η Μέρκελ απέναντι σε αυτούς Έτσι αλλιώ, ναι. Αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον να πάνε μαζί με τον Λεβέντη Γιατί ε, το λέει αυτό ο, ο Λεβέντι: Να πάει μαζί με τον Τσίπρα για να αλλάξουν τα μυαλά της Μέρκελ. Θα είναι μέρα μεσημέρι.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 Και ότι αυτή η κυβέρνηση τη αριστερά στηρίζεται στον Καμένο, Πού να το έλεγε πριν κάποια χρόνια, και ότι τώρα θέλει να στηριχθεί και στο Λεβέντι, Όλα η αυτά κομωδια... είναι πραγματικότητα. Η είναι δηλαδή πραγματικότητα Μόνο σταύρο στο Δωράκη λείπει για να συμπληρωθεί το πάζλ. Ε, κάποια στιγμή ήρθε, ακούμπησε και πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν Αλλά μπορεί να βρεθεί καλύτερα. Η στιγμή που η αυτή η κυβέρνηση θα στηριχθεί και στο Λεβέντι, νομίζω θα σημαίνει πάρα πολλά και για τον ελληνικό λαό και για το πολιτικό σύστημα και για την αριστερά τη συγκεκριμένη γενικότερα. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το βοηθάμε όπως μπορούμε. Με αφορμή της βρωμοκουβέντως του Μητρόπουλου ναι, ναι. έχουμε εδώ διάφορα μηνύματα που μας ναι, λένε στην Ελλάδα το τώρα. πιο λαλιές. Ναι, ναι, λοιπόν ναι. στη Λίμνο λένε I miss εσύ και το ε, μι νι γιώτα ε, ψεύγανε. Δεν έχει και σίγμα στο τέλος. Όχι. Mi ψεύγανε. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Ε, αυτό στη Λίμνο, λέγεται αυτό. Στη Λίμνο. Ε, και στην ε, Πράγα Πράγα. Α, ναι. Ναι, πώς... Εδώ ένα φίλο, ο Λούσιφερ Στάλιν. Ναι, ναι, Πώ το λέει <laughs> στην πράγα. Το λένε, εδώ το λέμε άντε και εμεί. Α, στην Πράγα. Μίσου, ναι. ε, είναι τσέχικα <laughs> αυτά. Άντε και, ναι. τσέχικα, εντάξει. Το... Μπορεί να αλλιώς. το πει κανονικά, δεν θα το πιάσει το σούρ, που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Η ΕΣΥΑ είναι... έβγαλε διοικητικό συμβούλιο. Κάτσε να το πω μετά. Λένε Α. εδώ για σκ... Ταιριάζει. Θα με ναι, διώχνανε, ναι. μα ήταν έτσι τα πράγματα. την ΕΣΥΑ θα με διώχνα, ναι, γιατί λέει διαφημίζω το νερό ή όλοι. Ρωτάνε εδώ. Δεν λοιπόν. με καλά, δεν Δεν Χτε συνεκλήθησε σώμα. Έβγαλε επιτέλου πρόεδρο, αντιπρόεδρο Άμεσα, και όλα. Αμεσα. Ναι, ναι, Πόσο πέρασε, συνήθω τόσο πάει, κάνα εξάμεινο. Μήνυμο σε μια εποχή που γίνεται χαμό. Ε, στα μέσα ενημέρωση, αγγελιώσιμα και, και, και. εκεί, εκεί. Τώρα χρειάζεται. είναι να έχει κλάδο με ταξική συνείδηση, τώρα, ρε παιδί μου, τώρα. να μην έχει. Αυτό είναι. Το χαίρεσαι. Ναι. Να <laughs> που υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Τα προβλήματα είναι άλυτα τα τελευταία 20 χρόνια που θυμάμαι εγώ. Είναι ακριβώ τα ίδια και τώρα. γίνονται και χειρότερα. Γίνονται και το χειρότερα. ταμείο πάει για κλείσιμο, όπω το, το πάει. Ε, Α μην το πούμε, αλλά, αλλά ναι. Τέλος Τι πάνε. άλλο μα έχει. Ε... Έχω ένα μήνυμα ακόμα. Θα το πω Τι κόμπλεξ έχετε με το Τσίπρα, γελεοτοποίη, πεγλειβάνιδε, καραγκιόζιδε. Είστε ανεπρόκοποι, άχρηστοι, απρόφητα. Ναι, είμαστε τα ακριβώ αντίθετα από αυτά που είναι ο Τσίπρα. Γι' αυτό έχουμε το κόμπλεξ. Είμαστε... Ο Τσίπρα δεν είναι όλα αυτά που είπε. Τέλο πάντων. Έχουμε και λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Κι άλλο. Έχουμε κι άλλο ΣΥΡΙΖΑ για να ουστάρουμε. Ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Συνέπεια ΣΥΡΙΖΑ. Α, Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στη διαπλοκή. Σήμερα αρκεί ένας ισχυρός ένας μεγάλο εκδότη, καμιά φορά και μέτριος εκδότης, ένας εφοπλιστής, μπορεί να πάει τηλέφωνο και να κυρωθεί ένα νόμος. Να κυρωθεί ένα πρόστιμο. Ε, δεν είναι έτσι φτάσαμε κύριε Σταμάτη στην χρεοκοπία Πηγαίνοντας στο γελαία λοιπόν τα, ο, τα ονόματα όλα θα τα αποκαλύψει εδώ μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Άστα τα ονόματα, μίλα σου ονόματα Αλλά θα συγκρουστούμε και με μια ολιγαρχία Τους ξέρετε Κλεπτοκρατία θέλει Τους, θα τους θα ξέρετε Με αυτούς τους, ο... Έλληνες τους έχει ο Τσίπρας Τους ξέρει Άστα τα ονόματα, μίλα σου ονόματα Τους ξέρει όλη η Ελλάδα αυτού. Και λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. θα θέσει κανόνε. Τα ονόματα όλα θα τα αποκαλύψει εδώ μέσα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μα ονοματίσετε επιτέλου ποια είναι αυτή η διαπλοκή ή θα την ακούμε διαρκώ από τον έναν πρωθυπουργό στον άλλον χωρί να ξέρουμε ονόματα. Είμαι ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν είμαι χρυσό οδηγό να λέω, να μου λέτε να σα λέω ονόματα. Χρυσό οδηγό. Επαγγελματίε, προβληθείτε στο χρυσό οδηγό για να σα βρίσκουν όταν σα χρειάζονται. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει η ελπίδα έρχεται. Είναι δραγάσκη από την προηγούμενη βουλευτική φιλικία.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 Να σας πω ένα επιχείρημα ένα από τα προβλήματα που είχαμε ήταν τα 25 δις που άφησε το ESM για να για την ανακαθελοποίηση να τον τραπεζών. Πάμε τώρα στο άλλο ερώτημα Τα θέλει και αυτό ο τσακάλο Τα δύσκολα, τα σύνθετα. Να πει μια λέξη: χρεοκοπία. Ναι, που λέγεται σώσιμο τραπεζό, Τι κα... θες, ανακευ... Μα δεν υπάρχουν ούτε οι τράπεζε σώζονται ούτε ο λαός. Πε τη χρεοκοπία από το Ξέρμπολ και τον Grexit που έρχεται και πιο κοντά στα. που είναι αγγλική. αγλική ε, έχει ήχο αγγλικό. Τι τη θέλουν τι άλλε λέξει. Για τον ah, ναι, Για να ασχολούμαστε Με, με από θα τα πούμε. Ναι. Ναι, αφή, Ωραία, λα né